Η Προσδρομέου Επιστολή, σελίδα 606. Πρώτη αφήξεω του Παύλου Ισρώμην, η οποία ηγένατο κατά την πρώτη φυλάκιση αυτού ή την περίπτωση 60 μετά Χριστών, δεν φαίνεται πιθανόν άλλο Απόστολο να εκήρυξε το Ευαγγέλιον εκεί. Διότι άλλο, πόσο το δυνατόν να βεβαιεί ο Παύλο περί αυτού εν σχέση και προ την Ρώμην, ότι η φιλοτιμή του να κηρύττει το Ευαγγέλιον ουχή εκεί όπου ονομάστη Χριστός «Η να μη επαλώτριον θεμέλιον οικοδομή» προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο ΙΕ στίχος 20. Εν τούτης, καθώς φαίνεται εκ της επιστολής εν Ρώμη υπήρχε εκκλησία προηγμένη και ακμάζουσα. Πώς λοιπόν και υποποιού είχε ενιδρυθεί αυτή... Η πιθανότερα γνώμη φαίνεται να είναι ότι ο χριστιανισμός εισήχθη στην πρωτεύουσα του τότε κόσμου, ουχή υπομελών της εκεί ακμαζούσης από τις εποχές του Πομπιείου, 61 π.Χ. Ιουδαϊκής Παροικίας, άτι να ακούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου εν Ιεροσολύμης και εκεί θενεκόμπισαν αυτό αλυποχριστιανών εξεθνών διεμπορικούς και πολιτικούς λόγους εξηρία, Μακεδονίας και Αχαΐας επισκεπτωμένων συχνά και στην πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων πιθανότατα συγκαταλέγονται και οι Ρωμαίοι Ι σιγματάφ κεφάλαιο, στίχος 7 μνημονευόμενοι Ανδρόνικος και Ιουνία ή Ιουνίας και συγκατατηρυθμίθησαν μένες στα μέλη της ενρώμη εκκλησίας και εξιουδαίων πολλοί ως εμφαίνεται και εκ του επιστολή, Παράβαλε τα περί Αβραάμ και Αδάμ αναπτυσσόμενα στα πρώτα κεφάλαια. Κατά το πλήστον όμως οι χριστιανοί της Ρώμης προέρχοντο εξεθνών παράβαλε τα εν κεφαλαίο θήτα και εξή αναπτυσσόμενα. Εφόσον δε ο Απόστολο είχε από μακρού την επιθυμία να επισκεφθεί την Ρώμη και προτιθέμενος ήδη με πρώτη ευκαιρία να επιχειρήσει το αυτήν ταξίδιον... Εποφελείται τη συσρώμη μεταβάσεω τη Φίβη Διακόνου τη Ενκενχρέα Εκκλησία να αποστείλει εκ εις στου Εκεί Χριστιανού την Επιστολή του Τάφτιν για να προαναγγείλει μένει σε αυτού το μελετόμενων ταξίδιων, να προπαρασκευάσει δε μεταξύ αυτών το έδαφο προς καρποφορία του έργου του όταν θα επισκέπτεται ο αυτού. Επί το σκοπό τούτο, προβαίνει πλήρη έκθεση του Ευαγγελίου του αναπτύσσοντα κεντρικάς γραμμά αυτού. Δεδομένου δε ότι, όσον αναφέρεται εν τη Επιστολή, κεφάλαιο Ιωταέψιλον, στοίχη 25-28, επρόκειτο ο Απόστολο να κομίσει ισχυροσόλυμα τα σχηματικά συνδρομά έτεινε σχεδόν συλλεγή από τα διαφόρου εξεθνών εκκλησίας υπέρ των εκεί πτωχών Χριστιανών, δυνάμεθα να συναγάγομεν ότι η Επιστολή εγγράφη κατά το τελευταίο ταξίδιον του Παύλου Σκόρινθον και μήνα την Ας πριν η συλληφθεί ούτω εν Ιεροσολύνη, εν συνεχεία Σάριαν ή την περίπου κατά το 58 μετά Χριστόν.